Το θανάτο πέρασα το ποτάμι, πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Τώρα φωναζούν πίσω μου, ποιος είσαι εσύ που πέρασες; Τώρα φωναζούν Το μου, είσαι εσύ που ξεχάσες, βρήκαν το θάνατο, Αυτό είναι και το ζουμί του τραγουδιού «Τόσοι βρήκαν το θάνατο, κανείς στον ποταμό» Καλά εντάξει, τώρα ξεκίνησε μην γιαζόμαστε Είπαμε να είμαστε μαζί και σήμερα Και λέμε να το καθιερώσουμε κάθε εβδομάδα Μια μέρα να είναι έτσι Καλά, σήμερα είναι και η ειδική μέρα. Τα ημέρα. καλουτάκια. Ναι, είναι επίση μια ειδική. αλλά μα θέλουμε να βρούμε κάθε μέρα είναι η ειδική μέρα. Ναι, εντάξει, αλλά σήμερα είναι και για αυτό. Ξεκινήσαμε το με το τραγούδι Το Ποτάμι, Αντώνη Καλογιάννη, από μια ταινία τη Φίνο Φίλινγκ παλιά που ήταν ε, με τίτλο Θέμα Συνείδησεω. Κούρκουλο, Μπέτια Αρβανίτη κτλ. Όταν λοιπά. τότε υπήρχε τέτοια. Συνείδηση. Όχι, υπήρχε θέμα τότε. Α, υπήρχε θέμα. Στην δεν κάνει κανεί θέμα για τη συνείδηση. Α. Συνείδηση υπάρχει, αλλά δεν κάνουμε θέμα για τη συνείδηση. Αλλά είναι ειδική μέρα σήμερα. Γιατί είναι ειδική όμω, γιατί είσαι εδώ. Ε, για να, κάνουμε, να ανακοινώσουμε και εμεί. Και εμεί με τη σειρά μα. Ότι προσχωρούμε στο κόμμα Το Ποτάμι. Προσχωρούμε. Με το Σταύρο Θεωδωράκι. Που εντάξει είναι μια. και είναι καλό να γίνει και έτσι θέλουμε κι εμεί να ξεσηκώσουμε κι άλλε εκπομπέ. Να συστρατευτούμε όλε οι εκπομπέ. Γιατί, γιατί από γιατί, τα, γιατί. τα μέσα θα ξεκινήσει έτσι κι Από τα μέσα ενημέρωση τελικά ναι, θα ξεκινήσει ναι, κάτι καλό. Δείχνει ο κόσμο, υπάρχει ρεύμα α Φαίνεται ότι ο κόσμο αυτό θέλει. Ναι. οπότε θεωρήσαμε Έχει αρρωτηθεί ότι... με την τηλεόραση, είναι φρέσκο πρόσωπο ο Σταύρο, τον ξέρουμε συνάδελφο άλλωστε. Οπότε πίσω από το Σταύρο αποφασίσαμε να πάμε όλοι οι κεντροαριστεροί. Όχι πίσω, όλοι και εμεί, άλλοι είναι, κεντρώει... Δεν έχει τέτοια. είναι κάτι είναι δημοσιογράφοι. Εκπομπέ, πε στου εκπομπέ. Εκπομπέ, να εντάξει. Και η ελληνοφρένεια προσχωρεί ω συνιστόσα, γιατί θα έχει συνιστώσει εκπομπέ. Ναι, Όχι τόσες, συνιστώσεις Ναι, συνιστώσεις, όπου εντάξει Είναι κάποια στιγμή που μπορεί να γίνει με ενιαίο κόμμα Τέλος πάνω και την ώρα θα μας συνιστώσεις <συνίσμα> Ο καθένας με τις θέσεις του Ναι, όντως, γιατί δεν μπορεί να Χωρίς θέσεις, το ράιντε έτσι Ναι. Ακούγονται και για άλλε εκπομπέ. Φαντάζομαι μέσα στη μέρα θα ανακοινώσουν κι άλλοι. Εκπομπές όσο Από όμως, ό,τι έλεγα. νομίζω είπε για μια εβδομάδα θα κάνει δεκτέ εκπομπέ. Μετά θα πάρει με μονομένου δημοσιογράφου. Μονο... Θα δούμε τα άλλα μέσα και τα sites θα ακολουθήσουν το τέλο. Εμεί, σαν εκπομπή, πάμε έτσι κι αλλιώ. Τώρα, μετά τι θα γίνει με άλλου συναδέλφου και αυτά. Εντάξει ανοιχτοί είμαστε. Έχει ανάγκη ο κόσμο, η κοινωνία. Ναι, ε, θα βάλουμε το ιδρυτικό. Βάλε που λέει Σταύρο Στοδωράκη, Κατερίνα, το ιδρυτικό. Έτσι, το είναι η διακήρυξη η οποία δεν έχει γίνει ακόμη ε, γνωστή, αλλά εμεί επειδή ήμασταν χθε στα γραφεία του πρώτα. Και τα Ακούσαμε, συζητούσαμε για να γίνει και η προσχώρηση. Ναι, έκανε κάποιε πρόοδε και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώ θα πει την τρίτη που έχει τη συνέντευξη την κανονική. Πάμε. Μια ζωή οι δημοσιογράφοι λέμε ότι μα φταίνουν οι άλλοι. Δεν είναι καλή τηλεόραση, φταίνουν επιχειρηματίε. Δεν είναι καλέ εφημερίδε, φταίνουν οι εκδότε. Μήπω όμω φταίνε εμεί. Μήπω εμεί δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο πείραμα. Δεν έχουμε επιχειρηματίε, δεν έχουμε εκδότε, είμαστε μόνοι μα. Μια μεγάλη παρέα από ανήσυχου ανθρώπου. Μα ξέρετε όλου. Δεν σεβόμαστε του κανόνε του παρελθόντος, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο, δεν ταυτιζόμαστε με τι εξέδρε, δεν αγκαλιαζόμαστε με τι εξουσίε και δεν το παίζουμε εξουσία. Μα αρέσει ο νέο κόσμο και αναζητάμε ανθρώπου έξυπνου, περπατημένου, διαβασμένου, ευτυχισμένου, αφισβητείε. Αυτό κάτι σαν αγγελία γνωριμιών μου και τέλο τέλος θα λέω. Μη γελάτε, είναι μέσω σέρι, του, του σεναρίου Αυτά είχα να σας πω. Καλές περιπλανήσεις. Όριστε. Δεν αγκαλιαζόμαστε με εξουσίες, το είπε καθαρά. Αυτό ήταν και που μας κέντρισε. Ε, Ότι ναι, ναι, δεν αγκαλιαζόμαστε με εξουσίες, το έχει πει ο Σταύρος το Έσαι δώρα. συνδυασμό και... με την πρόταση που μας έκανε και ο να Και από καιρό μαζί. ήθελε και στι εκπομπέ να πάμε. Στι εκπομπέ αρνηθήκαμε, αλλά στο κόμμα δεν αν μπορούσαμε. Και ο να, να πω την αλήθεια, και ο κόσμο μα το ζητούσε καιρό και μα το έλεγε ότι κατεβείτε εσείς ε, κάτι να γίνει, να αλλάξει κάτι. Να το λένε, αυτό από μια και και και... είναι Από εσά περιμένουμε. Θεωρείτε ότι είναι μια Κροάτρια. Και χθε και η Γιατί είναι σε τέτοια φάση ο ελληνικό λαό περιμένει από την τηλεόραση κάτι, από τι τηλεοπτικέ εκπομπέ. Και επιτέλου τι τηλεοπτικέ εκπομπέ, αφού οι πνευματικοί άνθρωποι δεν βγαίνουν μπροστά. Βγαίνουν οι εκπομπέ. εκπομπές. Εντάξει, ένα Εμείς βάλαμε έναν όρο, θέσαμε εκεί. έναν μόνο όρο, να μην είναι ο περτεντέρης στο ίδιο κόμμα. Ναι. Δεν θέλουμε, Ελπίζουμε. μπορεί να κάνει η το δική του εκπομπή, ή να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Ή να κάνει και άλλο κόμμα, ο Βούρκος. Ναι, όπου καταλήγει το ποτάμι. Ναι, το έλο. Το έλος, το, έλος, το έλος, ο ο ο ο και πάγε, Δεν μα νοιάζει. Και γιατί είναι μνημονιακός. Ενώ εμεί με το Σταύρο είμαστε αντιμνημονιακοί. Τέλο πάντων, έχουμε ενημερώσει εμείς εδώ το σταθμό. Και μα, το... δεν είχε αντίρρηση. Ελεύθερη, το... λέει, κάντε ,τι θέλετε, αφού Απλά το θα σταματήσουμε εκπομπέ τώρα. Όσο είναι το και στο Χρήστο τον θα τι εκπομπέ. Δεν έχουν Αν δεν καλά, θα επιστρέψουμε και εμεί μετά εκπομπέ στα Ευχαριστούμε το πράγμα. Απλά θα είμαστε λίγο. μα θέλει, φαντάζει τι έχει να γίνει. Θα μα θερηθείτε από τον Real FM και από τον Alpha αλλά θα βγαίνουμε σε όλε τι εκπομπέ. Πήγατε, θα είμαστε καλεσμένοι και για να προπαγανδίσουμε και το κόμμα ναι. και όλα αυτά ενώψη εκλογών. Αυτό. Ε, τώρα Εντάξει, μετά. Εντάξει, δεν τίποτα. Στι θέσει μα. Τα υπόλοιπα μετά. θα τα μάθουμε και την επόμενη εβδομάδα. Όσο είμαστε εδώ, λοιπόν, ε, θα συζητήσουμε ακόμη. Μέχρι τι 2 θα είμαστε εδώ. Θα συζητήσουμε θέματα ποικίλα. Να δώσουμε και προσκλήσει. Μα πήραν χθε ακροατέ, επειδή mm. έχει ανέβει η ανάκριση πάνω στη Θεσσαλονίκη, να πάρουν η Θεσσαλονίκη μόνο για σήμερα τρει διπλέ. Για να πάτε να δείτε την ανάκριση του Πέτερ Βάη στο έργο του Κώστα Καζάκου, που έχει ανέβει πάνω, που στο τέλο κλείνει ο με κάποιε παρατηρήσει, διαπιστώσει. Οι τρει που θα πάρετε τώρα έξω στο 2.11.20.8.200 στην Ελισάβετ, θα πάτε σήμερα, σήμερα το βράδυ στο θέατρο Εγνατία να δείτε την παράσταση. Τρει. Για σήμερα Θεσσαλονίκη, μην παίρνετε. Οι Αθηναίοι δεν θα προλάβετε. Να σου πω αν ξεκινήσει κάποιο τώρα μπορεί καλά. να προλάβει. Είναι, Αλλά, αν έχει ισχυρό ρεύμα το ποτάμι, μπορεί να το φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν πάμε προ τα πάνω. Τα ποτάμια ποτέ. Ε, προς τα πάνω, όπω το βλέπουμε στο χάρτη. Ναι. Δεν αλλιώ. Πώ θε να το δούμε. Ε, η σφαίρα γυρίζει. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω κι άλλα, Μια που λέμε για κάποιε εκδηλώσει. Παρουσίαση του τρίτου βιβλίου μιας τριλογίας του Γιάννη Ατζακά. Το τρίτο βιβλίο είναι «Φως της Φωνιάς». Φωνιάς είναι μια περιοχή εκεί στη Θάσο. Ε, η τριλογία αναφέρεται, είναι μια πραγματική ιστορία, αυτοβιογραφική του συγγραφέα. Ε, αντίσταση, πώ μετά πήγε ο γιος και εφήτησε στα σχολεία της Φριδερίκης. Τότε που η Ελλάδα είχε ξεπεράσει τον εμφύλιο και προχωρούσε, αναπτυσσόταν με τα γνωστά αποτελέσματα του. γνωστούς γνωστού πρωταγωνιστέ και, και, και, και το με εξελίσσει, γυρίζει πάλι στον τόπο τη καταγωγή στη Θάσο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ γίνεται η παρουσίαση, θα ο ίδιο εκεί στο απρόβλεπτο Ρίγα Φεραίρου 25 στι 8.30. Όποιο θέλει να δει από κοντά να δει και το βιβλίο, να ακούσει και τη συζήτηση, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα α, βιβλία και τα τρία. Λοιπόν, το είπαμε και αυτό. Περιμένουμε και τι προσκλήσει. Ναι. Ε, τώρα, κατά τα άλλα. Περιμένουμε να μα στείλετε και τα μηνύματά να μα πείτε και πώ φαίνεται η... η νέα μας απόφαση και όλα αυτά. Η νέα μας. Η, η απόφαση, απόφαση έχουμε πολλέ. Λοιπόν, πριν πάμε και στα άλλα. Στέλνει ένα εδώ καταραμένη πολιτική. Παίρνει τα καλύτερα παιδιά, άντε και οι καλύτεροι Και κάποτε εντάξει. τα παίρνει ξενιθιά. Τώρα τα παίρνει πολιτική. Έχει πάρει τον Άδωνη, έχει πάρει τον Σαμαράν. Και αφού γιώργο... παίρνει, μετά τα στέλνει στην ξενιθιά. Όπω ο Γιώργο, α πούμε. Το... Να έχει λέξω. Οπότε είναι. Μια να γέφυρα, είναι... μια καινούρια γέφυρα για την ξενιτιά, Μ. η πολιτική. Γέφυρα, ε? γιατί εμείς χτίζουμε γέφυρες, Όχι χτίζουμε τείχους, όπως λέει και το γνωστό ρήτο. Ε, μας έστειλε και μια ανακοίνωση η ΑΚ Αθήνας, αντιεξουσιαστική κίνηση, ε. έκαναν μια κατάληψη πριν λίγο. Αμάν πια! Νομίζω είναι και τώρα στην ξέρευση. γίνει σχολείο, τι κατάληψε είναι αυτή. Σήμερα, 27 Δευτέρα, αποφασίσαμε να καταλάβουμε τα γραφεία του ελληνικού τμήματο τη Διεθνού Αμνηστία σε μια συμβολική κίνηση δημοσιοποίηση του αγώνα και των δίκαιων ετοιμάτων των ευρισκομένων σε κινητοποίηση κρατουμένων του νοσοκομείου Φυλακών Κορυδαλού. Mm. Όποιο έχει δει τι φωτογραφίε από το νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλού, νομίζω ξεπερνάνε κάθε φαντασία και η συγκρίση μεταξύ. να το πει Ουγάντα... και βασανιστήρια, όχι φυλακέ πια. Βασανιστήρια η... Κορυδαλού. Όντω και η Ουγγάντα και η Αφρική είναι πολύ μπροστά σε σχέση με αυτέ τι εικόνε. Ε, κάνει η ανακοίνωση μια αναφορά. Ναι, αλλά η Ουγγάρα δεν έχει πλεόνασμα. Σωστό και αυτό. Ούτε Μπορεί ανάπτυξη. Μπορεί να, να το έχει, γιατί δεν το ξέρει αυτό. Όπω λένε στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, οι νομοθετικέ παρεμβάσει του Υπουργείου Δικαιοσύνη και λοιπόν Ουμανιστών, συσσαγωγικά που έρχονται στο προσκήνιο τι τελευταίε ημέρε, λαμβάνουν χώρα μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των άθλιων συνθήκων στο εν λόγω κολαστήριο, αλλά δεν πρόκειται παρά για στα μάτια των κρατουμένων, οι ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωση των κινητοποίησεών του. Έχει και άλλα κομμάτια ανακοίνωση, είναι τώρα λίγο μεγάλη να τη διαβάσουμε. Πάω στο τέλο. Είναι δεδομένο για εμά πω ο ευθελισμό τη ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, τα ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια, το καθεστώ εξαίρεση που βιώνει οι είναι εγενές χαρακτηριστικό κάθε εξουσιαστική δομή, είτε αυτή καλείται κέντρο κράτηση, σοφρονιστικό κατάστημα ή νοσοκομείο κρατουμένων. Στη βάση τη καταπίεση τη εξουσία και τη διευρυνόμενη καταστολή που προτάσει ο σύγχρονο ολοκληρωτισμό θα είμαστε δίπλα στου αγώνε εντό και εκτό των τυχών των φυλακών. Δύο συνθήματα. Αλληλεγγύη στον αγώνα των κρατουμένων του νοσοκομείου Άγιο Παύλο Κόριδα Λού. Αποσυμφόρηση τριετή αμνίστευση ποινών τώρα. Αγώνε σήμερα για μια κοινωνία χωρί φυλακέ αύριο. Αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνα. Μάλιστα. Μα το έστειλαν. Έκαναν εκεί το, το συμβολικό σήμερα το πρωί. Το θέμα είναι τεράστιο. Ε, εντάξει, φυλακίζονται κάποιοι, έχουν κάνει, αλλά είναι άρρωστοι άνθρωποι μέσα και στιβάζονται διάφορε ασθένειε, ο ένα πάνω στον άλλον σε κάτι στενού διαδρόμου, σε κάτι κρεβάτια στρατιωτικού τύπου. Είναι πραγματικά έσχο. Να θυμίσω ότι έχουμε κυβέρνηση Σαμαρά. Έχουμε κυβέρνηση Α, Σαμαρά και, και υπουργό, υπουργό Θανασίου και Αθανασίου και Αθανασίου στο. Ναι. Αυτό. Πού είναι περίεργο. Ό,τι. Δεν υπάρχει περίεργο. Απλά κάποιοι πρέπει να το θέσουν, να το δημοσιοποιήσουν και κάτι να γίνει και γι' αυτό. Εδώ λέει ένα φίλο να ενημερώσουμε το Μουρούτι όταν αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. ναι. ναι, ναι για για το να πούμε, μην... Ναι, μην νομίζει. Αντί και ενημερώσαμε τι θα αλλάξει. Ότι δεν θα το γράφει. Γιατί πριν του είχαμε κάτι ίδιο και το έγραφε. Ότι μπορούμε να, να συνονιθούμε, α πούμε, με ορισμένου από όλου αυτού. Μια είπα μου Ρούτη, δεν χορταίνω το, το σαμαρά μακαρεμένο σε αυτό το πάρτι από κρυάτικο και το, το Γιώργο να φορεύει έτσι ξενέροτα με την Άντα Πλάι. Είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί ναι. στο διαδίκτυο. Το μουστάκι του Γιώργου είναι αληθινό που φοράει τότε. Ναι, τότε Ήτανε. είχε μουστάκι μάλλον. Και έχει τηθεί ζωρό που ζωρόθηκε μετά από στο διαδίκτυο, είναι ο Γιώργο Μασκαρά. Τι είναι ζωρό, τι έχει τηθεί. νομίζω. Η Άντα, κάτι απροσδιορίστα. Ο εκδικητή. Και χορεύει έτσι, Σέικ Και είναι και ο σαμαρά. Αλλά είναι το βλέμμα ε, του Γιώργου Ο, ο... Σαμαρά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει ντυθεί Τρελή ξέρω εγώ Μια τρελή, τρελή αυστό, και αλλοπαρμένη <σχελόπαρμα> Ήτανε νέοι τότε χα... νονέσκα... Του πάει καμπίδι. όμως και το υποστηρίζει Ό, το υποστηρίζει το υποστηρίζει και έχει και την κίνηση Νάτο, τώρα το βλέπω Σε κανάλια διάφορα τώρα ναι Υπάρχει, θα το βρείτε και θα το βάλουμε καιμε στην Ελληνοφρένα, την εντιλεπτική για όποιο δεν έχει διαδίκτυο, ότι Δευτέρα καθαρεί Δευτέρα. Ορέω πάλι. Νοσκοπέ πρέπει να ήταν. Βλέπω κάτι δυσκομπάλα εκεί κόσμο. Ήταν η εποχή τη Ευμάρία που δεν πήγε ένα και δεν είχαμε καμία μέτρα. Δευμαρίε, το 89. Ο πατέρα του αλληνούφ θα μπει στο δικό δικαστήριο σε λίγο. Γι' αυτό πανηγύρισε. <laughs> άλλο, <laughs> πανηγύρισε. <από> <laughs> Είχε διαχωρήσει <laughs> τη θέση του τότε από τα σκάδαλα ο Γιώργο. Mm. Φαίνεται, το βλέπω. Θεωρείται φορέ. Και πώ αντιδρά. Τώρα έχει αρχίσει να κρύβεται από τότε. Λεκάτ, θα μα καράτα, θα μα πάρουν χαμπάρι άστο. Λοιπόν, ε, εδώ είναι η ελληνοφρένια αυτό που ακούτε, κάθε πέμπτη λέμε να το κάνουμε mm. έτσι, να ανταμώνουμε μαζί. Ωραία ακούγεται αυτό. Ναι, δεν έχουν πάρει τρεις που, που Ελισάβετ. Ελισάβετ. Καλέ. Τα έχει τα ονόματα Έλα έλισσα. Φέρε μάρυντα, μάρυντα, μάρυντα. τα ονόματα για πες πια, ποιοι είναι οι κύριοι που θα πάνε σήμερα. Κέρδισαν οι Κωνσταντίνο Κωστίδης Παπαδημητρίου Μαρία, Τάσο Παπαδόπουλο. Για την παράσταση ανάκριση του Πέτερ Βάη. Σήμερα στο θέατρο Εγνατία, η 9 ναι. ώρα ξεκινάει η Νάστικη λίγο νωρίτερα. Σε Πατριάρχο σκηνοθεσία... Ιωακήμ 1, ναι. νομίζω. Ο Καζάκο ο κάνει και ένα δεύτερο. Όχι, Όχι νομίζω, δεν είναι σίγουρα. Πατριάρχο Ιωακήμ 1 στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε που είναι. Θα πείτε Ελληνοφρένεια και θα περάσετε. Θα δώσουμε κι άλλε τρει αύριο, σύμφωνα με τι συνονοήσει που έχουμε κάνει. Αυτέ είναι για σήμερα. Εσεί οι τρει θα πάτε σήμερα. Καλέο Σαμαρά φοράει τα γεράκι, τώρα το είδα. Φουράει τα εξωμο, γε, φουλά, φουλά, εξωμο, έξωμο, έξωμο. Φουλάρι εξωμο. σατέν πράσινο στο. Φορούσε πράσινο. Έλλειο. Πολύ χρώμα. Ε, στο λαιμό. Είναι δεμένο. εμπριμέ. Είναι το φουστανάκι είναι εμπριμέ. Το φουστανάκι είναι εμπριμέ. Το, είναι το, είναι το φουλάρι ήταν σατέν πράσινο. Από αυτό το περίφημο βίντεο είναι όλα αυτά που Και ακούτε. ένα καβουράκι στο κεφάλι. Ψάξτε, βρείτε αν ενημέρωτο πολίτη δεν υπάρχει στη δημοκρατία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Σα είπαμε τα πολιτικά νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον. Και ότι κατεβαίνουμε στην πολιτική, να τα πούμε μετά Ναι, και εμείς, το κατεβαίνουμε. Άλλη μόνο. Η μόνη που δεν είχαμε κατέβει. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Ένα ενδιαφέρον. Αυτό λες. Ένα ενδιαφέρον το έθνο. Ένα τεράστιο ναι, ενδιαφέρον. Α. Νομίζω είναι προπομπό. Πολλών πράγματα. Η Ουκρανία. Και οι εικόνε τη Ουκρανία θα τις ζήσουν και άλλε χώρε. Και δεν όχι, είναι και τίποτα καινούριο σαν. Ε, όχι την ε... απόσχηση και όλα αυτά. <σχ> γιατί εντάξει, εκείνη είναι ειδικό. Από ό,τι λένε, όλοι θα αποσχιστεί. Ήδη έχουν πάει οι Ρώσοι στην Κρυμαία και έβαλαν σημαίες, <σχ> και <σχ> κομβικής σημασίας, γιατί Η Κρυμαία είναι κομβική σημασία για τη Ρωσία γενικότερα, για τον εύξηνο πόντο και, και, και. Το θέμα είναι, ε, τι κάνουν οι ακροδεξιοί εκεί. Οι οποίοι κυριαρχούσαν στην πλατεία. Στην πλατεία ήταν η ακροδεξιοί τη Ουκρανία και μάλιστα κάπω λέγεται δεξιό τάγμα. Θα το βρω κάπου στο χώρο εδώ, γιατί έχουν και αυτοί τα ονόματά του εκεί. Mm. Ε, προετοιμαζόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια, έκαναν σκοποβολή, φορούσαν στρατιωτικά. Υποθέτω ότι τα τάγματα εφόδου. Τάγματα είχαν, τάγματα Ήχαν. εφόδου. Και τώρα που ήρθε η κατάλληλη στιγμή, κυριάρχησαν στην πλατεία και ήταν οι μόνοι που είχαν όπλα. Και, και να μετά, τα χειρίζονται τα τους όπλα. Του δώσανε και όπλα αυτοί που του δώσανε. Ήρθανε καινούργια, καλογιαλισμένα, καλοφτιαγμένα όπλα, που εκεί που έρχονται πάντα. Δεξιό τομέα λεγόταν. Ναι, δεξιό λέγεται. Mm. Και κυριάρχησαν εκεί. Έγινε όλο αυτό που έγινε. Ε, τώρα αναμένεται να φτιαχτεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα, καταρχήν, όλοι αυτοί έκαναν επιθέσει, γκρέμισαν όλα τα αγάλματα του Λένιν. Ναι. Όχι όλα, αρκετά αγάλματα του Λένιν. Κυνηγάνε Τα έχω ξαναδεί όλα αυτά. Τα έχω ξανακούσει, τα έχω ξαναδιαβάσει κάπου. Εν τω μεταξύ, υπήρχαν αγάλματα του Λένιν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Στην, ε, στη ρωσική, στο ρωσικό κομμάτι του Λένιν. τα αγάλματα να σηκωθεί να φύγει. αυτά που βλέπει. Όχι. <laughs> <εκεί. laughs> Κοίτα όμω τώρα, φτιάχνεται και μια κυβέρνηση και έχουν έρθει στο κοινοβούλιο τη Ουκρανίας Εκεί στα είναι παράξενε βέβαια τώρα και ρευστέ πολυκαταστάσει. Έχουν έρθει κάποια σχέδια νόμων. Να. Έχουν κατατεθεί. και με, Θα μπουν και οι ακροδεξιοί στην κυβέρνηση. Και σου διαβάζω τα σχέδια των για νόμων πες. που έχουν έρθει. Σχέδιο απόφαση για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματο Ουκρανία. Πρώτο. Σχέδιο ψηφίσματο για την αντιμετώπιση των συνεπειών τη σοβετική κατοχή. Εντάξει, χαναργήσει και τα λοιπά. Κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε τη ναζιστική προπαγάνδα. Mm. Okay. Δηλαδή, Οπότε η... ναζιστική προπαγάνδα, ελεύθερα. Ελεύθερη, ο, αφού ο, και όπλα okay. λίμωνο Επίση δημοκρατία ε, έχουμε δεν κατάλαβα. Ναι, Σωστό, αυτό είναι. Α, Όλα αυτά, αυτό είναι η δημοκρατία. Τα η Ευρώπη αυτά έχουν γίνει με τι ευλογίε τη Ευρώπη. Είναι τελικά από υποθάντη η Ευρώπη. Θα σου είναι... πω κι άλλα. Σχέδιο απόφαση για το καλά αυτό, σχέδιο διατάγματο για την εισαγωγή δημοσιονομικών περιορισμών, γύρευε την αυτό. Ε, διορισμό του Υπουργού Εσωτερικών ω Υπουργού Εσωτερικών του ακροδεξιού ΑΒΑΚΟΦ και διορισμό των μελών τη νεοναζιστική ομάδα δεξιό τομέα στο Υπουργείο. Στο εσωτερικό. Καθαρά πράγματα. Αυτό. Ναι, κάτσει να σου πω και κάτι άλλο. Για του μετανάστε, τι Σχέδιο απόφαση για το διορισμό μέλου του φιλογερμανικού κόμματο ΟΥΝΤΑΡ, αν το προφέρω καλά, ω επόπτη τη υπηρεσία ασφαλεία τη Ουκρανία. Mm. Έχουν έρθει, αυτά είναι νόμοι τώρα, έτσι. Και... Τι θα ήταν όμω να δώσουν αυτοί οι άνθρωποι. απόφαση, να, σχέτων... να πω και τα ολοφορά, και τους Έλληνες. Ε, κατάργησης, ε, του Έλληνε. Κατάργηση του δικαιώματο των μειονοτήτων στη χρήση τη γλώσσα του. Απαγορεύτηκαν τα ρώσικα, mm. ρουμανικά, ουγγρικά και ελληνικά. Σωστό. Ε, το, το λέω εδώ για του δικού μα, επειδή θέλουν μια καθαρή Ουκρανία. Αυτοί εκεί τώρα που κυριαρχούν, ε, με τι ευλογίε πάντα τη Ευρώπη που ενώ μόλι δούνε σφυροδρέπανο σε πολλέ χώρε τη Δυτική Ευρώπη, του σηκώνει τη Τρίχα και λένε ότι ήρθε ο ο κόκκινο. Εκεί. Που είναι γεμάτο αγγιλωτού σταυρού. Ήταν οι αφήσει του η, Χίτλερ. Γιατί ε, κανονικά γκρεμίσαν όλα τα επόμενα. Τώρα που γίνονται όλα αυτά, τα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε η Μέρκελ ούτε ο Μπαρόζο. Τι πρόβλημα να έχει η Μέρκελ, ούτε η Μέρκελ, σε λίγο θα θέλει και αυτή η μια, καθαρή, προεδρία. μια καθαρή Γερμανία. Όπω κάποιο άλλο ήθελε μια καθαρή Γερμανία καθαρή Η ελληνική Γερμανία. προεδρία δεν έχει πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Τα βλέπουν όλα αυτά και λένε ο λαό επαναστάτησε. Και να τα πλάναμε τη βίλα του Γιαννούκοβιτ. Οπότε γίνει κάτι σε όλα αυτά. Αμέσω μετά μπαίνει η κάμερα και βλέπουμε τη βίλα Σουσή, του Γιάννουκοβιτ. Πού θα έμενε ο Γιάννη, Ότι, Όλες, ναι, σιγά, λέτε, ότι η, αυτό είναι η ίδια. Η βίλα του Ολάντ πώ είναι, η βίλα ε, ναι, του εντάξει, Ομπάμα πώ είναι, είναι. Σε ένα μέγαρο μαξίμουμ. Απλά τα κάνουν και ίδια πια. Το ε, ναι, ίδιο κάνανε και στη Λιβύη, το ίδιο, κάναν, ίδιο Ότι το, απαιτούμε και στη δική. Ότι βγαίνουν κάποιοι με ευλογίε και με παροχή όπλων. Ε, υπάρχουν αμέσω οι κάμερε, δείχνουν πολύ συγκεκριμένα πλάνα, δημιουργείται πολύ συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. Μάλιστα τα λένε όλα αυτά και ψιλοβελούδινα, του δίνουν και ονόματα λουλουδιών. Επανάσταση yeah. των Ρόδων ήταν στη Γεωργία, βελούδινη, πορτοκαλή χρώματα, πορτοκαλή επανάσταση. η Ουκρανία ήταν η παλιά που έφερε την Δημοσέγκο και τώρα την ξαναφέρνει. Πολύ καθορισμένα, με παίχτε πολύ συγκεκριμένου. Όλα αυτά είναι παγκόσμια θέματα, αλλά έχει σημασία τι γίνεται από κάτω. Θα ακούσαμε το ρεπορτάζ του Μέγκα, mm. όπως το ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ε, που αναφέρεται στις διώξεις των Ελλήνων πια, των Ελλήνων γιατί δεν θέλουν ξένου στην Ουκρανία και, και ζουν 150.000 Έλληνες, 150 Έλληνες στην Ουκρανία. Τι λένε οι εθνικιστές... Καθαρή Ουκρανία. Καθα... Όχι, οι δικοί μας εδώ οι εθνικιστές, οι <laughs> φασίστες... Ουκρανία. Α, ναι. Καθαρή Ουκρανία. Που διώκεται, διώκεται η ελληνική γλώσσα, οι Έλληνες... Καθαρή Ουκρανία Κόντρα λίγο Είναι η συντροφή τους Νομίζω αυτά. είναι σε ποζισιόν τρέτη φυσίλ Καθόλου γιατί δεν από είναι, είναι Μα ο φασισμός οι ιδέες, Ο φασισμός Απ' την άλλη είναι το αίμα Στην αρχή της, ο φασισμός της, ε, έρχεται κατά των τόπιων των ξένων που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα και μετά ο ένας φασισμός πολεμάει με τον άλλο φασισμό μα το κυλώντας τον πλανήτη, δεν ξαναγίνει αυτό είναι το κόνσεπτ το, το ελληνικό ουκρανία, DNA, το ελληνικό αίμα τι θα γίνει, θα το χαστεί, ελληνικό έμα αγαπούν την δεις. πατρίδα αγαπούν τους Έλληνες ναι, οι ναι. εθνικιστές άκουπος χύθηκε το ελληνικό αίμα γιατί χτύπησαν και έναν Α, ε, στην ε, Ουκρανία, ακόμα το ρεπορτάζ του Μέγκα Ονομάζεται Δεξιό Τομέα και πρόκειται για μια οργανωμένη νεοναζιστική οργάνωση, πανίσχυρη πλέον στην Ουκρανία, που έχει πάρει τον έλεγχο στου δρόμου. <Κι> Διαθέτοντα το πλυσμό, δηλώνει ότι θα εκδιώξει όλε τι εθνικέ μειονότητε τη χώρα. Φοβισμένη και ζητώντα τηλεφωνική επικοινωνία να γίνει στα ελληνικά για λόγου ασφαλεία, διότι προφανώ καταγράφονται συνομιλίε, η πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανία. Μίλησε στον Θανάση ευγενό για την απειλητική ατμόσφαιρα κάτω από την οποία ζουν οι ομογενείς. Θεωρούμε ότι θα κυνηγήσουμε ε, εδώ τους ανθρώπους. Εδώ που μένουμε εμείς συμβαγοί σαν Έλληνα την επανάσταση, την πραγματοποιούν φανατικοί, την εκμετελεύονται όμω οι παλαιάνθρωποι. Και να μας φέρουν ανατολή και διεκτική δι δι δι Ουκρανία στο μετώπο το έτσι, έτσι να μας χτυπήσουνε. Η πρόεδρο επιβεβαίωσε στη συνομιλία ότι ξυλοκοπήθηκε από νεαρού μασκοφόρου ο Σπυρίδων Κιλιγκάροφ, ελληνική καταγωγή βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ουκρανία. Ο δεξιό τομέα πρωτοστάτησε στι βίαιε επιθέσει εναντίον αστυνομικών, δέκα από του οποίου έχασαν τη ζωή του και καλεί μέσω διαδικτύου του οπαδού του να κατέβουν με τα όπλα στο κέντρο του Κιέβου. Το ακροδεξιό αυτό κόμμα στηρίζει την κατάργηση των μειωνοτικών σχολείων, με τα ελληνικά σχολεία να υπολογίζοντα σε 40 σε όλη τη χώρα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν εκεί. Δεν ξέρω προφανώ με τα όπλα θα τα λύσουν, ε, από ό,τι φαίνεται, γιατί οι κυρώσει θα επέμβουν, είναι οι γνωστέ αντιπαραθέσει των μεγάλων χωρών. Αλλά αυτό που γίνεται με την ακροδεξιά, του φασίστε και την ανοχή που δείχνει η Ευρώπη σε αυτά εκεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τη, η Γερμανία και άλλε μεγάλε δυνάμει είναι πρωτοφανέ πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τόσο καθαρά να αναλαμβάνει με όπλα θέσει και κυρίαρχη αντίληψη στην πολιτική μια χώρα. Καλά, εντύπωση δεν πρέπει να κάνει γιατί τόσο καιρό το έκανε με άλλου τρόπου. Απλά το έκανε η να, Ευρώπη με άλλου τρόπου. Απλά τώρα, τώρα είναι τώρα με όπλα. είναι Α, η Ευρώπη, την οποία Μάλιστα. θα κληθούμε όλοι να ψηφίσουμε ευρωβουλευτέ μα για να του στείλουμε εκεί που πρέπει κτλ. κτλ. Όπου είχαμε άλλε αξιώσει από την Ευρώπη, περιμέναμε. Τι. Προσωπικώ καμία. Απλά και άργησαν. Πεύσουν τα Εγώ όχι. Α, Α, αλλά πω ο κυρίαρχο λόγο. Και αν κάνει μια βόλτα στον δρόμο, λένε ότι αυτή είναι η Ευρώπη, έτσι πρέπει να πάμε. Δηλαδή, πέρα από την οικονομική επέλαση, τη φτώχεια που φέρνει, έχει πάρει όλα τα δικαιώματα πίσω που είχαμε κατακτήσει οι παππούδε και μπαμπάδε μα πριν 30-40 χρόνια. Τώρα έχουμε και αυτό. Και την πολιτική, το πολιτικό σφίξιμο με του ναζί να μπαίνουν πια και σε κυβερνήσει. Βέβαια, ένα θέμα είναι αυτό ότι. Αυτό τώρα μα σοκάρει. Ναζί το... με όπλα. Γιατί οι ακροδεξοί έχουν ξαναμπεί. Είναι ναζί με όπλα. Ναι, ναι, ναι. Έχουν όπλα αυτοί. Καλά, οι ναζί έχουν όπλα. Επίση, να ζει, σκοτώνουν τα Τα δείχνουν και τα βγάζουν. Ναι, ναι, εντάξει. Ότι δεν έχουν τάκτο. Ότι τώρα σοκαριζόμαστε αυτό τόσο καιρό με όλα αυτά τη Ευρώπη. Το μένει μια στιγμή, είμαστε και λίγο. Ναι, όχι. Εντάξει. Εξαρτάται. Σε τι βαθμό συνειδητοποίηση ο καθένα και τι θεωρούσε την Ευρώπη στο μυαλό του. Γιατί καλή είναι η Ευρώπη να έχουμε χωρί διαβατήριο να πηγαίνουμε ταξίδια. Για να μην χρειαζόμαστε να κάνουμε ανταλλαγή νομισμάτων. Τελεία. Όλα τα υπόλοιπα. Απλά ήταν και πριν αυτό θέλω Ήταν και πριν με άλλου τρόπου. Είναι υποκριτικό τώρα ξαφνικά να ξαφνικά σοκαριζόμαστε με αυτό και αχ, τι. Και όλα αυτά τα αποδεικνύουν. Τα... Όλα γινόντουσαν. Και όλα αυτά γιατί. Ναι, μεν έχει όπλο κάποιο, η ακροδεξία εδώ είναι δεν θα μείνουν κι άλλοι έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα καλό-κακό τι διαφορέ μα τις λύναμε. Με λόγια, με στρίμωγμα, με. τι τις λύναμε. Έρχεται η εποχή που δεν θα τι λύνουμε έτσι τι διαφορέ. Δυστυχώ, όπω βλέπετε και δείτε ποιο το ξεκινάει. Προχωράει έχει ο άνθρωπο. Προχωράει απλά. Αναπτύσσεται το ανθρώπινο Ο άνθρωπο θέλει να προχωρήσει, αλλά αν πάνω απ' όλα είναι τα κέρδη, και τώρα αυτό που γίνεται εκεί είναι μοίρασμα κερδών, γιατί περνάνε αγωγή, είναι η έδρα του στόλου του Ρώσικου κτλ. Είναι τεράστια συμφέροντα και κέρδη και όλα τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπο δεν έχει καμία σημασία. Όπω δεν είχε τη δεκαετία του 30 προ το τέλο και του 40 καμία σημασία ανθρώπινη ζωή. Μ' αρέσουν οι, οι αναφορέ. <laughs> Ε, παρόμοια. Άλλε εποχέ, άλλε εποχέ τώρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Και όσο περνάνε οι μέρες, τα κοινά είναι περισσότερα. Οι φίλοι Αμερικάνοι τι κάνουν. Καλά Όλα, είναι, καλά, είναι. Βοηθούν, Όλα καλά. Βοηθούν όσο μπορούν. Βοηθούν όσο μπορούν. Του ακροδεξιού. <laughs> Πάντα καλά. Του ακροδεξιού. Το λαό καλά. που διαμαρτύρεται. Ναι, ναι. Το λαό που διαμαρτύρεται. Βγήκαν στον δρόμο, είδαν και κάμερε απέναντι. Ο λαό που διαμαρτύρεται και θέλει δημοκρατία. Αυτό. Ο λαό. Που, που είναι Εκεί και κυνηγάνουν του άλλου, δεν γίνεται θέμα μου στα μεγάλα κανάλια. Δεν λέω τα ελληνικά. Και αν δεν ήταν εδώ και Έλληνε, ίσω να μην είχε γίνει και εδώ. Και Αγανακτισμένη ήταν η δημοκρατία. Διεθ... Αγανακτισμένη πολιτική. Mm. Αν δει τι δίνουν τα διεθνή πρακτορία, δεν είναι ότι κυνήγησαν και χτύπησαν τον κομμουνιστή βουλευτή, α πούμε. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι ήρθε η δημοκρατία σε ρευστή κατάσταση ναι, ναι. στην Αλλά Ουκρανία. Θα αυτό πλαίσιο. λέγεται δημοκρατία. Θα τα τελικά. δεδομένα των μεγάλων παγκόσμιων οργανισμών δημοσιογραφία και των μεγάλων χωρών, αυτό είναι δημοκρατία στην Ουκρανία. Ναι. Ναι, αυτό ακριβώ. Mm, τα σύμβολα είναι. τον ναζεί. Τον γιατί ήταν αυτό το δεξιό Ότι... το τομέα έχει σύμβολα ναζιστικά κανονικά. Δεν ένοχουν αυτά πια. Ότι τους... φιλοδρέπαν όμω ενοχλεί. Πάντα είναι χλωσυν του φιλοτρέμον πάλα τα αγάλματα και όλα αυτά. Γιατί δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε. Του φιλοδρέπουν αν έπαιγρά. Πλέφα παραπάνω Όχι, δεν είναι Κόβη στάχια και χτυπάει είναι σφυρί και τρεπάνει. Κόβει στάχια. Τι ομάδα. Στάχι. Και χτυπάει τα στάχια, αυτά στη γίστημα. Αυτό στη είναι νομίζει. Και χτυπάει με το σφυρί, την πρόκει να καρφώσει ένα είναι η δουλειά που κάνει του φιλοδρέπων. Καλά, τα άλλα δεν οτι... τα αποδέχομαι εγώ. Αυτό και είναι. Καλά, επίσημα. <laughs> και ανεπίσημα. Α, να σου πω, είναι κουραστικά όλα τα άλλα. <laughs> Ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε. Δεν, δεν είναι... Το στάχι δεν είναι κουραστικό. Όλοι να είναι κουρασμένο. Πρέπει να φα. Δεν είναι γουστάρει κανεί ούτε ματοκυλίσματα ούτε φασαρίε. Πα καλά. Δηλαδή, ακόμη και τώρα εδώ, οι περισσότεροι σε αυτό τον τόπο, οι περισσότεροι, μια ψιλοειρεμία και κάπω τα ψιλοκαταφέρνουν. Να ζουν, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε. Όσο τρώνε ακόμα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε στέγη ούτε τροφή, αλλά οι περισσότεροι. Yeah. Δηλαδή, τώρα και δεν βλέπω και μια διάθεση να γίνει κάτι διαφορετικό. Εδώ ακόμη και αυτά που σου έχουν στερίζει είναι τα, τα αυτονόητα. Μια διαδήλωση δεν κάνει. Δηλαδή θέλω να πω δεν είναι εύκολο. Δεν γοητεύεται κανεί από όλα αυτά που γίνονται εκεί. Αν τα λέμε, είναι για να τα ξορκήσουμε, αν υπάρχει τέτοιο όρο. Και κυρίω να, να σκεφτούμε πού οδηγούν κάποιε κινήσει που σκηνής, μπορεί να κάνει κάποιο εδώ στην Αθήνα. Στι ευρωεκλογέ με την ψήφο του. Να. Αυτό είναι το θέμα. Ω προβληματισμό, και αν διαβάσει και πέντε βιβλία, ένα βιβλίο, και δεις τι έγινε σε ανάλογε περιόδου του παρελθόντο, δεν το γλιτώνει. Αυτό πάνε να αποφύγουμε. Δεν, εμείς δεν, είμαστε, δεν έχουμε και το φυσικό του πολεμιστή και του, το του ότι... τέτοιου. Δεν θα φύγουμε πρώτοι εμεί. Μα δεν, δεν πάνε το αποφύγουμε και αυτό. Και εδώ βουνά να κρυφτούμε. Ό, να ότι παίρνουμε την ιστορία και την έχουμε σαν εγχειρίδιο να κάνουμε <laughs> τα ίδια. Ότι δεν είναι τρόπο λειτουργία. Όχι, δεν Πώ θα ξαναγίνει πώ θα ζει ο πλανήτη. Λάθος, Γιατί διαβάσαμε μπροστά που λέει ιστορία. Δεν το φτιάχνει Και το διαβάσαμε εγχειρίδιο. Δεν άνθρωπο αυτό. Δεν το φτιάχνει ο άνθρωπο. Μάλλον ο άνθρωπο το φτιάχνει, αλλά επειδή ακολουθεί συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων. Ναι. Άλλωστε, πολλοί λένε, ειδικοί, οι ειδικότεροι οι από ημών, ότι από έτσι ημών. όπως σε τέτοια διέξοδα που έχει έρθει το συγκεκριμένο οικονομικο κοινωνικό σύστημα, δεν μπορεί να βγει αλλιώς. Παρά μόνο με μακελιά τέτοιου τύπου. Ωραία. Και όπω βλέπει. Στα Ό,τι γίνεται. Όχι, δεν λέω εγώ αυτό. Κορίτσια τα Όχι. Λέω ότι θα, τι θα γίνει. Άλλο λέω. Το να το λέει κάποιο δεν σημαίνει το θέλει. Δεν λέω ότι το θες καλά. Είναι πού δυνατόν. πού θα φτάσουμε. Πού θα ερχόμαστε. Δεν μπορούμε να έρθουμε στο real Α, Άμα γίνουν ξέρω. τέτοια. Πώ θα ερχόμαστε. Πάνε και αργά τα τάγκ. Πάνε αργά. Θα, <laughs> <laughs> θα κλείνει το δρόμο. Μια διαδήλωση γίνεται. Πάνω από ασφαλτοστρό σαν εν ώψη εκλογών. Θα χαλάσουν όλα. Το στανιό μου μέσα. έχουμε θέματα λοιπόν. Πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα συνεχίσουμε Εγώ πρεσβεύω ε, Ότι η δημοκρατία υπάρχει Εάν οι δημοσιογράφοι είναι εχθροί με όλους Όχι πρόσεξε τι λέω Όχι εχθροί με τον Παπαδήμο Εχθροί με όλους Εχθροί με τους συνδικαλιστές Εχθροί με τα κόμματα Εχθροί με τη δικαιοσύνη Εχθροί με τους αστυνόμους Με τους μπάτσου, Εχθροί και με αυτού που τα σπάνε Εναντίον των μπάτσων Όταν η δημοσιογραφία μπαίνει σε στρατόπεδο και γίνεται κάτι και αγκαλιάζει κάποιους, δεν είναι δημοσιογραφία. Όλοι, επειδή ήμασταν σε στρατόπεδα και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, έτσι, μας ενδιέφερε λίγο πολύ η βόλεψη του δικού μας στρατοπέδου. Ο δημοσιογράφος είναι ο καχύποπτος τύπος που αρνείται αυτό που βλέπει και που ό,τι ο έχει μέσα του, Το έχει για να μπορεί να αρνείται αυτό που βλέπει. Εάν η χώρα είχε δημοσιογράφου με πολύ πιο ισχυρέ συνειδήσει τη δεκαετία του 90, δεν θα είχαμε την κρίση αυτήνα. Αυτό το τελευταίο μου αρέσει. Ποιο τα λέει όλα αυτά τα ωραία. Ο Σταύρο, ο Πρόεδρος. Ο Προέδρος. Ο Ποταμίσιο. Ο ποταμί... Τα λέει όλοι εμεί που θα είμαστε στο κόμμα θα είμαστε ποταμίσιοι. Πέστροφες. Σε σχέση με του αλ... αλ... αλανιάριδε που είναι έξω. Ναι. Έτσι δεν λέγω ότι πέστροφε. Ναι. Οι αλανιάρες εννοείς. Όχι, τις επελαγίσχες. Οι αλανιάρες δεν τις λένε. Και η χθλητροφή όχι. Εδώ είναι από διάλεξη σε σχολή δημοσιογραφίας mm. και όπως ακούσαμε στο τέλος, αν οι δημοσιογράφηκαν συνείδηση δεκαετία του 90, δεν θα έρθει η κρίση. Να είναι ένα αίτιο τη κρίση. Yeah. Και πολιτικέ αναλύσει και οικονομικέ αναλύσει. Δηλαδή η κρίση οφείλεται στην έλλειψη συνείδηση από του δημοσιογράφου. Επίση το πρώτο είναι να είσαι κατά των συνδικαλιστών. Απέναντι στου συνδικαλιστέ. Συμφωνώ. Πρώτο πρώτο στου μπάτσου, στη κυβέρνηση, στον Παπαδήμο, σε όλο αυτό που είπε. Αλλά βασικά κατά των συνδικαλιστών. Yeah, Έτσι ξεκινάει. Σωστό. Πρέπει να ακουστεί ο πρωτότυπο λόγο και ο φρέσκο. Ναι. ναι το ότι ανακοινώθηκε το κόμμα μετά την Ελιά, μια μέρα μετά την καταστροφή τη Ελιά. Πώ χάσαμε την Ελιά. Σότι όλοι αυτοί να πάνε στο Σταύρο τώρα. Ε, να έρθουν. Να πάνε, όπου, Πού θα πάνε. Εκεί θα πάνε. Και 58 1958 ήταν υπέροχοι. Είναι κρίμα. Είναι αμαρτία. Όλοι, ένα και ένα ήταν όλοι. Και αυτέ οι πρωτοβουλίε είναι πολύ ωραίε. Γιατί από πίσω ξέρει ότι είναι πέντε εκδότε, επιχειρηματίε, εργολάβοι. ότι. Δεν π... του βγήκαν οι 58 αλλά έχουν κάνει. Πού έχει εργολάβου. Στου ή στο ποτάμι. Πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω από το πάντου, ποτάμι πάντου, ή πίσω, πάντου, πίσω από το ποτάμι. Πρέπει να έχει εμβολάξει και αυτά τα παιδιά. Έκατσε η ελιά. Πάμε στο επόμενο, αλλά μα αρέσει που έχουν και φαντασία, τουλάχιστον η επικράτησε φαντασία και ταχύτητα. Εγώ δεν θέλω να πλέξουμε διπλότητα. Το ένα βράδυ τέτοια. τελειώνει η ελιά το πρωί την άλλη μέρα και ο σταύνο. Τώρα, αν δεν του βγει του σταύρου, γύρευε ποιο από το μέγα, ποιο θα κάνει. Μπορεί και ο οφαλάνι που κάνει την εκπομπή την υγεία. Ή Όλγα και ο φαλλογιάνε που είναι του μέγγα. Η όλγα είναι. Πού. Στο παλιό. Που άμα πεθάνει θα τη φαίνουν και στον νέο. Ε, καλά, δηλαδή δε, κάποιοι δεν πρέπει να πάνε να πει στον νέο τι θα γίνει. Θα θα Για να κάνουν κόμματα μετά. Τα ζουζούνια να ξεκινήσουν. Κάτι νέο, κάτι. Έ, έκλεισε το Alter, κατά... <laughs> Όχι, είναι στον Αλφα. Α, είναι στον Αλφα. Καλεπούζει. Συναδελφοί μα. <laughs> τα, τα ζουζούνια. Τι, τι ώρα είναι. Τα δεν ξέρω. <laughs> Αλλά βλέπω το σκηνικό εκεί που γυρνάμε. που κάνουμε γυρίσματα. <laughs> έχει <laughs> απέναντι. Όχι, απέναντι έχει ένα πλατφόρμα. Συναδέλφοι, σε ζουζούνια. <laughs> Στην Εσία είναι και τα ζουζούνια. Ναι, δεν θα είναι. <laughs> για <laughs> να <laughs> καταλάβει, είμαστε στο ίδιο πλατό Με το δελτίο ειδήσεων τα ζουζούνια. Και, τε, και την Άση μπήλιο. Εντάξει. Ταιριάζουν <laughs> όλα αυτά. Ταιριάζουν, νομίζω. Είναι ένα και ένα. Και κάνουν σε όλε τι πτυχέ τη ζωή. Τι γίνεται, τι θα γίνει και τα ζουζούνια που όλα είναι διαμεθοριακά. Λέει εδώ ένα φίλο, μάλλον ή φίλο κάτι από αυτά. Αλλά δεν έχουν σημασία έχει. Έχω, έχει. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Καλή αρχή, παιδιά. Κρατήστε, μην υποκύψετε σε μίζε, λαδώματα, προσωπικά, φυσ... προσωπικά συμφέροντα, μην μολυνθείτε. Ε, τι να πάμε να κάνουμε τότε. Που, για πού λέει τώρα. Που θα κατέβουμε με το ποτάμι, μαζί που θα στρατευτούμε. Τι, τι νόημα έχει. Τι έχει. νόημα έχει αν δεν υποκείψουμε σε μίζε, λαδώματα και αυτά. Γιατί να κατέβουμε στην πολιτική. Ότι mm. είχαμε όρεξη να μην κοιμόμαστε τα βράδια, να χωνόμαστε σαν τον Αντώνη Σαμαρά. Για να γίνει καλύτερο αυτό ο τόπο, όταν δεν το θέλει όταν, ο τόπο. Αν το θέλει ο τόπο, δεν το θέλει ο τόπο. Εμεί τότε θα πάμε. Όταν το θέλει ο τόπο. Ο λαόπο δεν είναι μια χαρά είναι ο τόπο. Και είναι και πολύ ωραίο ο τόπο. Ένα άλλο φίλο μα στηρίζει εδώ πέρα, στην αποφασισμα να πάμε στο ποτάμι. Οποταμίσχυ. Okay, αντί για συντρόφηση, συντρόφηση θέλει ποταμίσχε, ποταμίσχυ. Mm. Θέλω mm. Να, να πω το εξή. Το σύντροφο η συντρόφηση έχει μαγαριστεί έτσι καλώ χρόνια τώρα. Mm. Το Πασόκ. Από το Πασόκ. Οπότε στο Πασόκ να, να βάλουμε νέου όρου στην πολιτική ζωή. Mm, ναι. ναι. Αυτό που έλειπε και έρχεται και το δίνουν όλοι αυτοί τώρα. Όντω κάποια επιτελεία το πιστεύουν. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται στα εγγραφείο ενό δημοσιογράφου. Υπάρχουν επιτελεία από πίσω. Ούτε στο μυαλό ενός δημοσιογράφου. Και όλα αυτά τα επιτελεία είναι διαπλοκές Κανονικέ. Αυτού που ξέρουμε χρόνια που κυβερνούν ε, Κάτσε και τόπο, εσύ. Κάτσε να δούμε βλέπουν... πρώτα. Να να δούμε. Ναι. Να δούμε. Θα δούμε. Θα περιμένουμε και με καλή διάθεση θα δούμε. Αλλά και ξέρουμε κιόλα mm. αυτό που είπε ο Λαζόπλου προχθέ. Φεύγει το Πούλμαν να σε πάει στην Καλαμάτα και ξαφνικά σε πάει Αλεξανδρούπολη. Θα μιλήσει όταν σε πάει Αλεξανδρούπολη. Αφού βλέπει ότι θε να πα καλαμάτα, στα Μα μισά, αφού... θα, δεν θα πει τη Λαμία. Ε, δεν θέλω να συνεχίσω. Πρέπει Μα να, να πα Αλεξανδρούπολη και να θέσει θέμα. Αυτό, αυτό, αυτό το είπε και πολύ εύστοχο ήταν. Σε απάντηση που. κάτι που λέει ο Ευαγγελάτο και το λέει συνέχεια ότι. και όλοι το λένε. Έχουμε δημοκρατία, θα αντιδράσει ο κόσμο στα τέσσερα χρόνια. Ε, κάθε πότε θε εσύ. Κάθε πότε θα, θα αντιδράσει. Το ψήφισε για άλλο και τώρα που βλέπει να κάνει το λάθο, Όχι, θα περιμένω τέσσερα χρόνια. Και τα κόψε μου μισθό μέχρι τότε, σύνταξη, γιατί με και μέτοχο. Όπω μάθαμε χθε από τον Άδων, είμαι mm. στο ΤΕΒΕ μέτοχο. Πώ να σε ερωτήσουμε. Πόσο φορτωμένοι θα είμαστε τα τέσσερα χρόνια. Γιατί μαζεύουμε, μαζεύουμε, μαζεύουμε και θα γίνει στα τέσσερα. Ναι. Ah, το σύστρικλο. Για του Έλληνε. Το λέει. βλέπω, ναι. το σύστρικλο γίνεται συνέχεια. Για να μην γίνει κάτι χλιαρό. Κάθε Έλληνες. χρόνο θα κάνει κάτι χλιαρό. Μα ζεύει, μαζεύει τα τέσσερα χρόνια. Θυμάμαι πριν 10 χρόνια ξέρω εγώ, που συζητούσαμε ότι οι Έλληνε στην αντίσταση έκαναν. Ήταν μεγαλειώδε αυτό που έγινε, δεν αντέδρασαν, δεν υποτάχθηκαν κτλ. Και Υπήρχαν έτσι συζητήσει, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που θα γίνει. Αλλά λέγαμε ότι ο Έλληνα δεν δέχεται, ρε παιδί μου, ούτε να του κόψει το μισθό, ούτε την καλοπέραση. Το δέχτηκε, το ξαναδέχτηκε. Με πέντε μνημόνια, με οχτώ με, με μεσοπρόθεσμα, με 22 πράξει νομοθετικού περιεχομένου και θα το ξαναδεχτεί από ό,τι φαίνεται. Και θα του ξαναβγάλει και ξανακρατάνε Και, και, και. και με αστυνομική καταστολή όλα τελειώνουν. Και νομίζω ότι έτσι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Mm. Αν ήταν ένα, το δεχτούμε και αυτό. Όχι, δεν νομίζω το ότι κάποιο σκέφτεται να πάει καλύτερα πράγματα. Κάποιο να μην χάσει τη βολή ή να μείνουν ναι, τα ναι. πράγματα όπω τα ξέραμε καλά. Όχι, να έχει χάσει τη βολή. Ναι. Θυμάμαι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κατέβαναν στι απεργίε για να μην χάσουν αυτά που είχαν. Ναι, ναι. Τώρα. Και τώρα του τα <laughs> έχουν πάρει όλα. Τα δύο εκατομμύρια οι δημόσιοι, 40% του έχουν κόψει σε μισθού. Και τώρα, ακόμη, αν πα και δεν δει, του λέει εντάξει, υπομένουν, περιμένουν. Ελπίζουν ότι θα βγει. Υπομονή κουράγιο δύναμη. Θα δώσει κάποιο ένα 50 αύξηση παραπάνω από κάποιο πλεόνασμα. τεχνικό, βέβαια. Και θα είναι πολύ ευχαριστημένοι. Κάποιο ποιο. Ο Αντώνης ή ο Αλέξη που έχετε. Ο Αντώνης βλέπω να το δίνει με διάφορου τρόπου. Και ο Αλέξη θα, θα επαναφέρει του μισθού στα 750 ευρώ, όπω είναι. Του ιδιωτικού. Του ιδιωτικού. Πώ θα γίνει αυτό τώρα είναι ένα θέμα, δεν έχουν απαντήσει Έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει μια επιχείρηση. Όχι, 750. Εντάξει, με 750. Εντάξει, ζεις με 750. Αυτό, όχι, αυτό μ' αρέσει που δεχόμαστε. Α, εντάξει. Μ. αφού θα πάει 750. Σε σχέση με τα 380, ζει καλύτερα. Έτσι κι αλλιώ λέγαμε πριν η γενιά των 700 και ήταν παράδειγμα προ αποφύγηση. Δεν λέγαμε ότι με τα, μια λες, τα λεφτά επιχείρηση. χαλάν τον άνθρωπο. Χειρότερα ζει με τα 700 ευρώ κτλ. Δημοσιογράφοι είμαστε. <laughs> ε, μια επιχείρηση. Πολιτική. Μισό φτιάχν... Είμαστε πολιτικοί πια. Α, ναι. Είμαστε... Μου ποτά ναι, για πες. Μια επιχείρηση ιδιωτική. Μια επιχείρηση. Γιατί ακού τον Σύρι να λέει συνέχεια θα αυξηθούν στα 700 ευρώ κτλ που δίνει τώρα αυτούς του μισθού που δίνει, που έχουν τόσο, η Κατσέλη έχει ψηφίσει νόμου, ο Λοβέρδος ο Υπουργό Εργασία, ούτε δικαιώματα, ούτε μισθούς. Θα της πει ξαφνικά να δώσει 700, ενώ δίνει 380, 480 καθαρά, θα τα πάει έστω ένα κατοστάρικο καθαρά παραπάνω. Θα 150. έχει φορά απαλλαγές η εταιρεία, από κάπου θα κερδίσει. Από πού, από από πώς θα, θα Και πώ θα μπορέσει αυτή η εταιρεία να το κάνει. Καλό είναι και 700 και 1000 να παίρνουν και 1500 Αλλά σε όλη την Ευρώπη και στο Νότο δεν έχουν τέτοιους μισθούς Νομίζω θα που η Ελλάδα να ποντάρει έχει... στο φιλότιμο της εταιρεία. Πώς μπορεί κάποιο να αλλάξει μόνο στη φτωχή Ελλάδα τα πράγματα Όταν σε όλο το Νότο και σε όλη την Ευρώπη είναι χειρότερα τα πράγματα Και τώρα μπαίνουν και όπλα με ναζιστές Που αυτοί εκτός των άλλων δεν έρχονται μόνο να κυβερνήσουν Δημιουργούν ένα φόβο από κάτω Γιατί για τώρα σε μια εταιρεία τη Ουκρανία το συνδικάτο εκεί να πάει να διεκδικήσει αυξήσει να διεκδικήσει κάτι. Ανέκδοτο. Ή να υπάρχει ο πρόεδρο αν δεν είναι δεξιό. Ή, ή, ή να υπάρχει συνδικάτο. συνδικάτο να είναι... Ακόμα περισσότερο. Ε, αυτή την Ευρώπη στηρίζει ο αριστερό ο Τσίπρας Ναι. Α. Αλλά όχι θα την αλλάξει. Και Έχει την Ευρώπη. Αφού έτσι πάει. Ένα, μεγάλο, έτσι, ένα, ένα, αφού ρεπιμα... είναι πρόεδρο υποψήφιο. Ας αλλάξει το χωριό. Πιο Πρώτα και μετά την Ευρώπη. Πιο χωριό, δεν αλλάζει το χωριό. Πάμε για την Ευρώπη, έχουμε μεγάλα πράγματα εμείς, στο νου μα. Έχω ένα μήνυμα. Για πες. Με το που δημιουργήθηκε το, το ποτάμι, άρχισε η διαπόμπευση από τα κανάλια Σαμαρά Σαμαράκη Παπανδρέου. Τυχαίο, δεν νομίζω. <σχε> Ξέρει τι κάνει ο Μπόμπολα. Ποιο το ουρού τη, θα γράφει αυτό. <σχε> <σχε> <σχε> <σχε> <σχε> Είναι η διαπόμπευση, το πάρτι, αυτό εννοεί. Δεν ξέρω. Κάποτε <σχε> όλοι αυτοί είχαν και μυαλό. Μπορούσε να πει δύο κουβέντε. Τώρα βλέπει ότι δεν έχει νόημα να πει. Λοιπόν. Ε, να βάλουμε τι τελευταίε διαφημίσει. Και Πριν... άλλε διαφημίσεις πια. Περίμενε. να πουλήσουμε. Έχει. ή να κρατήσουμε λίγο εμεί ακόμη και να κλείσουμε με διαφημίσει. Θε να το κάνουμε αυτό. Εμένα ρωτάς, να το την Κατερίνα Βουτσά. Οπότε θα μα πει τώρα τι ακριβώ. Τι ώρα θέλει να. Δεν βλέπω Ωραία 57. ελληνικά. Ωραία ελληνικά μιλάει ο Θοδωράκη. Τι έχει τελειώσει, Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Θέλω πλέον. να σου πω ότι με το Σταύρο. Η Αγγλικά να δει, όχι μιλάω. απλά ελληνικά. Με το Σταύρο. Είμαστε μαζί στην εφημερίδα Πρώτη. Γιατί με τον αρχηγό. Εντάξει, δεν μου πάει. Είναι νέο παιδί με τα... Το βιβλιαράκι και, τσίπρος, ναι, και το σακίδιο τι θα γίνει. Θα έχουμε Το βιβλιαράκι διάβαζα χθε σε κάποιον ότι τόσα χρόνια σημείωνε υποψήφιου μέσα. Ναι, το τι κόκκινο. Ήμασταν θα. Θα μαζί στην πρώτη την εφημερίδα, αν δεν ξέρω, θυμούνται οι παλιότεροι. Έκλεισε κάποια στιγμή. Είμασταν, εγώ ήμουν στο τελευταίο χρόνο τη πρώτη. Mm. Εκεί ο Σταύρο Θεοδωράκη είχε μια στήλη, μια πολύ πετυχημένη. Μια σελίδα, την πρώτη-λευταία σελίδα που λεγόταν Μέσα στα Μέσα. Τότε 90 είχαν βγει η πρώτη ραδιοφωνική σταθμή των Δήμων η mm. διαδημοτική ο Δίαυλος το 1984 ήταν η πίθια άνθηση μεγάλη ο επικοινωνία. τα κανάλια ο επικοινωνία, ναι, τα κανάλια σιγά σιγά κάποια βγαίναν έτσι με τους ε, καθαρούς όρους που είχαν βγει τότε τα κανάλια και είχε μια στήλη μέσα στα μέσα και υπέγραφε ως RG's. Έτσι ήταν ο αέρα. Ήταν πολύ πετυχημένη σελίδα. Μαζί ήταν και ο Νίκο Ωξυδάκη. Και εργαζόταν πολύ καθημερινή. Και ο, ο τίτλο τίτλος... <laughs> το πετυχημένο. Του ψευδών πετυχημένο επίση. Ναι, ρε, γιατί ήταν ο αέρα τότε. Ταιριάζει και τώρα. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Ήταν πολύ πετυχημένη στήλη. Και από τότε ο νέο που ήταν ο Σταύρο είχε. Ο. Ό,τι έκανε δεν ήταν. Το ψάχνε. Το ψάχνε και ξεχώριζε. Είχε, το είχε, δεν ήταν. Όποιο όλη την πορεία τη δημοσιογραφική. Τι σου έχει τάξει. Τίποτα, παιδί μου, λέω, δεν είμαι Υπουργείο. Αυτό λέω για τα τότε. Δεν θέλω υπουργείο. Πότε μη Πότε μη κατά του Θα προσοχή και στο Σταύρο Θεωράκη τώρα. Κανονικά Αν δεν βαράω στο Σταύρο Θεωράκη, Πού θα βαράω. Γιατί δεν είναι το θέμα του Σταύρου, Είναι το από πίσω. Σε αυτόν τον τόπο δεν είναι πιο στιαχνικό, μα Εκεί να φτιάξει Αυτό δεν θα υπάρχει κάποια στιγμή κάτι που δεν έχει από πίσω αυτό που ξέρουμε όλοι. Που είναι τα ίδια. Είτε είναι χωματερή στην κερατέα, ο ίδιο. Είτε είναι στι κουριέ εξόντωση των κατοίκων, ο ίδιο. Είτε είναι κόμμα στα Σταύρου, Θεοδωράκι, ο ίδιο. Είτε είναι κανάλι, είναι ο ίδιο. Καλά, και εμεί δεν, δεν θα γίνει Υποθέτουμε, δεν ξέρουμε. Ναι, μα για τι εταιρείε μόνο ξέρουμε. Τώρα για τα κόμματα δεν, δεν είναι και σωστό να λέμε τώρα μόλι. Το... Νεογέννητο είναι το κόμμα. Όπου ακόμα. πάει ο Βενιζέλο, έχει από ένα μικρόφωνο του Μέγκα. Α. Μόνο στην τουαλέτα δεν πάει που θα έχει και να ενδιαφέρον. Μόνο εκεί δεν πηγαίνει μικρόφωνο του Μέγκα. Θέλω να πω ότι και εκεί από πίσω ο ίδιος και, είναι. Σωστά. Ε, θεωρείς... τους έκατσε βέβαια, οπότε έχουν νεύρα τώρα όλοι αυτοί. Θεωρίστηκε ότι με το οποίο τα Τσόπλος 58 διαλύθηκαν. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, αυτό ακριβώς. Α. Έχει, και, έχει μείνει και χωρίς ε, κόμμα ομπίστη. Εκεί ακούγεται ότι τους πήδηξε όλους. Του 58, δεν υπήρξε του μισού. Του την Σχέση με τη μισή Αθήνα. Ήταν και 58 μόνο. Έγραφε ένα. Και τη σώτη σκέφτηκα τώρα. <Και> <Και> Χωρί κριτήριο αυτό <Και> ο Πάντα. Oh, oh, καλά το πίστη. Έγραφε χθε ένα. Ανακοίνωσε ο Θεωράκη. Στις 3 ώρα βγήκε η είδηση του. Η επίσημη. Εμείς είχαμε βάλει το τραγούδι από πριν. Καλά, είχαμε πάει και στέλνει ένα στο ότι ο έχει προσχωρήσει στο Περάσαμε τον χρόνο. Α, Τελειώσαμε. Yeah. Τα υπόλοιπα αύριο. Ε. Αμέσως μετά διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος μαγκαζίνο. Γεια σας.